Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα διαβάζει απόσπασμα από τις περιπέτειες του Οδυσσέα από το βιβλίο της Γάμα Δημοτικού. Επειδή τώρα δεν έχουμε μαθητές, θα κάνω ένα παράδειγμα podcast εδώ. Οι μαθητές όμως θα μπορούν να ανεβάσουν τα δικά τους podcast στην ιστοσελίδα, να τα μοιραστούν με τους άλλους και να ακούν τις περιπέτειες του Οδυσσέα σε αφήγηση όπου το θελήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν από την εισαγωγή. Αφού έπεσε η πόλη του Πριάμου και τελείωσε ο δεκάχρονος τροϊκός πόλεμος, ξεκίνησαν τα πλοία των Αχαιών για να γυρίσουν στην πατρίδα. Όμως η θεοί του Ολίγκου ήταν θυμωμένοι γιατί μέσα στην Τρία οι Αχαιοί έκαψαν τους ναούς τους. Γι' αυτό τους έστειλαν ανένους δυνατούς και άγρια θελασσοταραχή για να δυσκολέψουν το ταξίδι τους. Όλοι όμως γύρισαν γρήγορα στα σπίτια τους. Μόνο ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος βασιλιάς από την Ιθάκη, περιπλανήθηκε δέκα ολόκληρα χρόνια σε θάλασσες και σε χώρες μακρινές και πέρασε πολλές ταλαιπωρίες ώσπου να φτάσει στην Ιθάκη την πατρίδα του. Τις περιπέτειες του Οδυσσέα μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη μας τις λέει ο Όμηρος στο έργο του «Οδύσσια».